So easy. yeah. Hey, ha! Boy, <speaking> I'm in can't take me here, I can't take me. here. give me here? Let me tell them how the thing Okay. Okay. Okay. Και sing gut. εάν έχουμε Τιیشهτε; σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε μεγάλο pluralismós στη χώρα. Okay. <accent> <well> Και άμα με ρωτήσετε, εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα μέσα μαζική ενημέρωση, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Κύριε Χατζηνικολάου, βεβαίω έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Τον έχουμε μεγάλο. Τον πλουραλισμό στη χώρα. Σύμφωνα με δήλωση του Κυριάκου Μιτζοτάκη χτε βράδυ στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα. Αυτό εμένα μ' άρεσε περισσότερο από όλα. Ακόμη και από αυτό που είπε. Για τους νεκρούς έκανε θα το ακούσουμε στην πόρη αυτό Ότι και ο τρόπος που το είπε Έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα Υπάρχει μεγάλος πλουραλισμός Διότι μετριέται ο πλουραλισμός Είναι ποσοτικό στοιχείο Είναι ο μεγάλος, ο μέτριος, ο μικρός Εδώ λοιπόν τον μετρήσαμε Και τον βρήκαμε μεγάλο τον πλουραλισμό Από πού έβγαλε αυτό το συμπέρασμα Και άμα μου ρωτήσετε, εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωση, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Παράδο Για δείτε λίγο, ξέρετε κάθε πρωί, το πρώτο το οποίο κοιτάμε, για τι πρωινέ εφημερίδε. Για δείτε λίγο τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων, πόσε ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και πόσε στηρίζουν την κυβέρνηση. Παράδο δε μέρο. ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και αυτό σημαίνει ουσιαστικά πολυφωνία στα μέσα μαζική ενημέρωση. Από εκεί φαίνεται ότι έχουμε μεγάλο πλουραλισμό. Από τι πρωινέ, που είναι και απόγευματινέ, εφημερίδε, επειδή τι κοιτάω ίδιε πρωί, νομίζω ότι είναι πρωινέ. Από εκεί φαίνεται, από τα πρωτοσέλιδα. Συνολικά τι εφημερίδε στην Ελλάδα τι διαβάζουν ε, ούτε 100.000. Και πολλά λέω. Ε, τα νούμερα που υπάρχουν πια. Από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα, επειδή τα πρωτοσέλιδα είναι πολύ σκληρά προ την κυβέρνηση. Από, δηλαδή από τις 10 ή τέσσερις εφημερίδες είναι κατά τη κυβέρνηση. από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα ότι έχουμε μεγάλο πλουραλισμό αυτό ακριβώς, να το κρατήσουμε αυτό είναι θετικό για τη δημοκρατία μας είναι θετικό για το επίπεδο του πολιτικού κοινωνικού διαλόγου για την κοινωνία την ίδια αφού λοιπόν τον μετρήσαμε και είναι ο μεγάλος μπορούμε να πάμε, δεν είναι και πολύ μεγάλος όπως λέει και ο Άδωνης είναι μεγάλος, δεν είμαστε πρώτοι γιατί μετά το πρώτο δεν υπάρχει κάτι άλλο Είναι μεγάλο ο πλουραλισμό δεύτερο θετικό αφού έχουμε μεγάλο πλουραλισμό. Δεύτερο, το δεύτερο θετικό είναι η αύξηση μισθού που έρχεται. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αργασία να εκίσει άμεσα τη διαδικασία για μια δεύτερη αύξηση του κατώτου μισθού, η οποία θα εφαρμοστεί από 1η Μαου αυτού του έτου. Εκτιμώ πω η αύξηση του κατώτου μισθού θα είναι σημαντική. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2%. Που είδαν οι εργαζόμενοι από 1η Ιανουαρίου του 2022. Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω, ποσοστό. αλλά μπορώ να σα πω με βεβαιότητα ότι θα είναι μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρει τρόπο να φάει αυτά τα λεφτά. <Τοίς> <Τοίς> <Τοίς> <Τοίς> <Τοίς> Εκτιμώ πως η αύξηση του κατώτου μισθού θα είναι σημαντική Ευτυχώς <Τοίς> Λίγο πριν είπε θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη αύξηση Η πρώτη αύξηση που δόθηκε πριν 14 μέρες Είναι 37 λεπτά τη μέρα Άρα από 1 η Μαΐου τα 37 λεπτά τη μέρα Συν την πολύ μεγαλύτερη και εκεί μεγάλη εκτός από τον πλουραλισμό θα έχουμε και μεγάλη αύξηση γενικώς είναι η χώρα των μεγάλων προσόντων φαίνεται αυτό από τον πρώτο πολίτη εκλεγμένο που είναι ο Πρωθυπουργό, μέχρι το τελευταίο και σε όλες τις καταστάσεις έχουμε μεγάλα, μεγάλα πλουραλισμό αυξήσεις και δεύτερη με στο έτος Πάνω που δεν έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε την πρώτη αύξηση του μισθού, 37 λεπτά τη μέρα, θα έρθει και η δεύτερη, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί τα πολλά λεφτά δημιουργούν προβλήματα στου ανθρώπου. Το ξέρει ο καθένα αυτό. Ευτυχώ είναι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που μα το πακετάρει όλο αυτό που γίνεται με τα μεγάλα σε αυτή τη χώρα ω εξή. Καλό μεσημέρι. Βασικό οικονομικό και προπάντων κοινωνικό στόχο τη κυβέρνηση είναι η τόνωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Okay. Κοινωνικό στόχο της κυβέρνηση είναι η τόνο των κοινωνικών ενισχτήτων. Μπράβο. Καλά τα πάει εκείνη αλήθεια. Πρέπει να το πούμε. Καλό μεσημέρι και στον κυβερνικό εκπρόσωπο που Μα λέει πάντα καλό μεσημέρι. Ερωτήθηκε, ρωτήθηκε, ρωτήθηκε χθε. ερωτήθη ε, Ο κ. Μητσοτάκης από τον Χατζη Νικολάου για την δήλωση που είχε κάνει στη Βουλή αρχέ Δεκέμβρη που λέει «Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δείχνει ότι όσοι είναι εκτό μεθ Γιατί αυτό συζητούσαν στη Βουλή, ε, δεν έχει κίνδυνο, δεν διατρέχει κίνδυνο και δεν είχε καμία μελέτη. Ενώ υπήρχε η μελέτη από το Μάιο του προηγούμενου έτου, τον Λίτρα Τσιόδρα, στο Μαξίμου. Που βεβαίω κανεί δεν την έχει βρει στο Μαξίμου ακόμη, και γι' αυτό ρωτήθηκε, αλλά δεν απάντησε. Και όλα αυτά τα απέδωσε στην. Όχι στην κακιά στιγμή, στην κακιά διατύπωση. Μάλιστα, δεχθήκατε κι εσεί κριτική με αφορμή τη δήλωση που είχατε κάνει στη Βουλή, όπου είχατε πει. ότι δεν αλλάζει κάτι αν είσαι διασωληνωμένος μέσα ή έξω από την εντατική. Ε, μια δήλωση η οποία καταρρίφθηκε στη συνέχεια από την ε, μελέτη, από την ε, έρευνα, τσιόδρα και λίτρα ε, η οποία αγνοείται, δεν μάθαμε ποτέ ποιος σας... την πήρε στην κυβέρνηση. Αυτή ε, είχε την τύχη που είχε παλαιότερα το στικάκι με τη λίστα Λαγκάρτ. Να, κύριε κύριε Χαρης Η μελέτη Σιωδραλίτρα δεν μα είπε τίποτα το οποίο δεν γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία. Προφανώ και είναι καλύτερο να είναι κάποιο σε μια μονάδα εντατική θεραπεία από το να είναι διασολημμένο εκτό μεθ. Είναι μια λύση. και η δήλωση στη Βουλή ήταν λάθο. Θα έπρεπε να ήταν καλύτερα διατυπωμένη. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν. Πού τα είδατε να συμβαίνουν. Υπάρχουν σήμερα ασθενεί διασολημμένοι εκτό μεθ. Να υπάρχουν. υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα. Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες της θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι δεν έχω. Έχετε φέρτε την. Θα έπρεπε να ήταν καλύτερα διατυπωμένοι. Εγώ, γιατί βλέπω μια άριστη διατύπωση σε αυτό που είπε. Ήταν ένα χοντρό ψέμα. Έτσι έπρεπε να πούνε χτε βράδυ. Ήταν ένα χοντροειδέστατο ψέμα με φοβερή ευκολία. Το κατασκεύαζε ενώ μιλούσε, δεν ήταν στο κειμενό του. Αλλά με μεγάλη άνεση είπε αυτό το χοντροειδέστατο ψέμα. Δεν ήταν θέμα κακή διατύπωση. Το ξέραμε όλοι, το ξέρουν και οι δημοσιογράφοι, το ξέρει και ο ίδιο. Απλά κοροϊδευόμαστε όπω κάνουμε συνήθω σε τέτοιου τύπου καταστάσει. Καλά είναι όλα αυτά. καλή και οι γιατροί, οι κανονικοί την άσπρη ποδιά. αλλά όμως, φόρμα όπως θέλετε, αλλά όμως ε, καλύτερος γιατρός είναι αυτός που έχουμε ή στο κινητό τηλεφωνό μας ή στο λάπτοπ μέσα από το Facebook. Δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες με βραβεία Nobel, λένε τι σημαίνει το εμβόλιο. Πού τους και... είδατε αυτούς. Και στο ίντερνετ, και στο Facebook. Δεν θα το κάνετε. Όχι βέβαια. Γιατί. Γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται. Οι τους γιατρούς δεν τους ακούτε. Τους ακούμε από το ίντερνετ. Τους γιατρούς δεν τους ακούτε. Τους ακούμε από το ίντερνετ. Προφανώ από το ίντερνετ, Ο άλλο ο κύριο είπε ότι υπάρχουν νομπελίστε γιατροί. Ποιο, ποιοι, πότε, που αμφισβητούν το εμβόλιο, τον κορονοϊό, γιατί τα έχει δύο όλα στο facebook και στο ίντερνετ. Πολύ σωστά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αλλάξουν τρόπο σκέψης και δεν πρέπει κανεί να του πείσει ότι η ιατρική δεν γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Αλλά αν πάθουν κάτι σοβαρό ή οτιδήποτε πάθουν, δεν πρέπει να πάνε σε κανονικό γιατρό, να ανοίξουν το ίντερνετ, να το συμβουλευτούν και έτσι να πορευτούν. όπου είναι να πορευτούν και όπου είναι να πάνε. Σε αυτόν, στον άλλο κόσμο. Καλά κάνουν και εμπιστεύονται το ίντερνετ και το Facebook περισσότερο από την ιατρική επιστήμη, από τον ίδιο τον γιατρό που έχει σπουδάσει κάποια χρόνια και έχει ενσωματώσει στι γνώσει του την ιστορία όλη τη ανθρωπότητα. Αυτά έχουν καταρρέψει τι τελευταίε μέρε. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι κόσμου που δεν τα πιστεύει και πολύ καλά κάνει. Πρέπει όλοι να εμπιστεύονται το ίντερνετ. Τι κόμμα ακριβώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καζεγκάλου, ένα πράγμα έχω μάθει στην πολιτική είναι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Πώ, τα, τα πράγματα όλα αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα ε, εκφράζει αυτό το οποίο πολλοί θα αποκαλούσαν προοδευτικό μετριοπαθέ Έλα, Χριστέ και Παναγία. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα ε, εκφράζει αυτό το οποίο πολλοί θα αποκαλούσαν προοδευτικό μετρεοπαθές κέντρου. Φυσικά. Ah. Okay. Okay. Μα γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μεγάλη πατριωτική προοδευτική παράταξη. Φυσικά. αυτό το φυσικά του Βορύδη, τόσο ωραίο σχόλιο σε όλα αυτά και το Έλα Χριστή και Παναγία βεβαίως, το Άδων Γεωργιάδη επειδή είναι δύο δείγματα, πολύ έτσι ζωντανά και ωραία δείγματα του μετριοπαθούς κέντρου που είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και πέρα από αυτούς που είναι φάροι μετριοπάθειας και κεντρώας έτσι είναι και όλο το υπόλοιπο κόμμα και κάτι άλλοι βουλευτές που κρύβονται αλλά και πολλέ. πολιτικές που εφαρμόζονται νόμιμες ή μη νόμιμες αυτό ακριβώς αποδεικνύουν ότι η νέα δημοκρατία τώρα είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι το κόμμα του μετριοπαθούς κέντρου η Ελλάδα προχωράει πάρα πολύ έχει μια σοβαρή κυβέρνηση και αλλάζει πίστα Δεν αναφησε το τι ούτε όταν είναι θετικέ ούτε όταν είναι αρνητικέ για μα. Και είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί κάποια φορά, από λογικό, από την άλλη είναι μια κυβέρνηση που έχει προσπαθεί πάρα πολύ, ...πο -πο ο -πο φόρτο εργασία. Που πιστεύω ότι έχει αλλάξει του κανόνε για το τι σημαίνει μια σοβαρή και αποτελεσματική κυβέρνηση, μια σοβαρή και αποτελεσματική κυβέρνηση σε σχέση με αυτά τα οποία ε, είχαμε ε, συνηθίσει. Και ταυτόχρονα, όπω σα είπα, προχωράμε σε πάρα πολύ σημαντικέ αλλαγέ, οι οποίε μα επιτρέπουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. προοπτικές της χώρα Πιστεύω ότι με τον τρόπο τη η Ελλάδα για να το πω λαϊκά όπω το λέγανε τα παιδιά μας αλλάζει πίστα. Εδώ είναι αλλαγή πίστας. Η χώρα και η Ελλάδα μας αλλάζει πίστα. Έχει μια σοβαρή κυβέρνηση. Το λέω ο ίδιο που ηγείται τη κυβέρνηση. Άρα γιατί να το αφουσβητήσουμε εμείς δεν υπάρχει και κάποιος, κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι δεν είναι τόσο σοβαρή και δεν κουράζονται πάρα πολύ για να Αλλάξουμε πίστα Θα ακούσουμε τώρα κάποιου μίζερου συμπολίτε μα που πήραν το λογαριασμό τη ΔΕΗ και δεν έχουν καταλάβει ότι έχει αλλάξει πίστα η χώρα και κάποιου άλλου ακόμη πιο μίζερου που πήγαν στο σούπερ μάρκετ, είδαν κάτι τιμές εκεί που έχουν τσιμπήσει λίγο και δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρή δουλειά τη σοβαρή κυβέρνηση και την αλλαγή τη πίστας Πιστεύω ότι με τον τρόπο τη Ελλάδα, για να το πω λαϊκά, όπω το τα παιδιά μα, αλλάζει πίστα. Ερχόταν 35-40 κάθε μήνα. Και μετά βγήκε το φασούλι της, α, του εκαθαριστικού και μου ήρθε 385 και τρελάθηκα. Λέω τι είναι αυτό. Πιστεύω ότι με τον τρόπο τη, δηλαδή, η Ελλάδα για να το πω λαϊκά, όπω το λέγανε τα παιδιά μας αλλάζει πίστα. Πινατών 200 ευρώ ένα άτομο. Για τρει-τέσσερι ημέρε. Πιστεύω ότι με τον τρόπο τη, δηλαδή Ελλάδα για να το πω λαϊκά, όπω το λέγανε τα παιδιά μα, αλλάζει πίστη. Εάν ψώνιζε φερειπίν 100 ευρώ, τώρα δίνω 125. Δηλαδή Ελλάδα για να το πω λαϊκά, όπω το λέγανε τα παιδιά μα, αλλάζει πίστα. Έχουμε γράψει τη, τη λίστα μα τι θέλουμε και εξαρτάται πόσα θα βγάλουμε μετά από το καρό να τα αφήσουμε και πόσα θα μείνουν. Δηλαδή Ελλάδα για να το πω λαϊκά, όπω το λέγανε τα παιδιά μα, αλλάζει πίστα. Αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πηγαίνουμε γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία. Δεν πάει ο σούπερ μάρκετ ο τελευταίο νέο, ακούγεται. Σαραντάρι πόσο να είναι, γιατί είναι σε κρίσιμη ηλικία και δεν μπορεί να βλέπει την αλλαγή πίστη. Όλα αυτά που συμβαίνουν, ειδικά με τι τιμέ, τι αυξήσει, καύσιμα, σούπερ μάρκετ, ΔΕΗ, φυσικό αέριο, εκεί γίνεται ωραίο χορό, είναι αλλαγή πίστη. Στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 που μα είχε πει και είναι επειδή υπάρχει σοβαρή και αποτελεσματική δουλειά από την κυβέρνηση που κουράζεται πάρα πολύ και επειδή έχουμε μεγάλο πλουραλισμό. είναι θέμα μεγέθους και εκεί. Χθε υπάλλον ένα ψέμα με την φοβερή ευκολία. Το διόρθωσε αμέσως με το που του θύμισε ο Χατζη Νικολάου σε ποια χώρα ε, είναι δωρεάν τα Μοριακά και ε, θα ακούσουμε το πολύ ωραίο απόσπωσμα. Έρχομαι τώρα στα τεστ τα οποία πληρώνουμε από την τσέπη μας. Πάντως και... θα μπορούσε να πιο, πιο θεσμοθετημένα μα, να γίνει αυτό, να συνταγογραφείται δηλαδή το Μοριακό τεστ. Μα θες. δεν συνταγογραφείται σε καμία ε, χώρα της, ε, της Ευρώπης. Αλλά δεν δε συνταγωγραφείται σε καμία ε, χώρα της, ε, της Ευρώπης. Για την Αυστρία έχω ακούσει ότι... Μπορεί ενδεχομένως, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Η Αυστρία δεν ανήκει στην Ευρώπη, όλοι το ξέρουμε αυτό. Λέει δεν συνταγωγραφείται σε καμία χώρα της Ευρώπης. Με το κύρος του, τον διακρίνει και τη σοβαρότητα. Στην Αυστρία. Α, ναι, στην Αυστρία. Αλλά δεν είναι ο κανόνα. Άρα είναι σε μια χώρα τη Ευρώπη. Είναι σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη. Έχουν γίνει αρκετά ρεπορτάζι τι τελευταίε μέρε. Προχτέ, εμεί εδώ διαβάζαμε από τον ελεύθερο τύπο, όχι από οποιαδήποτε εφημερίδα. Από τον ελεύθερο τύπο, τι ακριβώ γίνεται σχεδόν σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Συνταγογραφούνται και είναι δωρεάν όταν. τα γράψει ο γιατρός. Σε κάποιες δε είναι και δωρεάν κανονικά. Αλλά όμως όχι, δεν συνταγωγραφείτε πουθενά, αν στην Αυστρία μόνο, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Μετά από όλα αυτά και για να κλείσουμε το αφιέρωμα στην συνέντευξη είναι αυτό που ακολουθεί. Η επισήμανσή σας έχει βάση. Κάναμε ό,τι παίρνουν από το χέρι μας, να πράτουμε ίσως με τους πολίτες και νέχρι χρησιμοποίησαμε το ιδρωμένο αυτό απέδωσε. Hey! And who? And who? Okay. Το αθάνασο. Και στον εργαζόμενο και στον εργοδότη. Α, θα πάρουν και οι δύο. Ένα μισό ή από ένα δεν το διευκρινίσει και έχουμε θέματα εδώ. Φαντάζομαι. Τα κυβερνητικά στελέχη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μα αναλύσουν πώ ακριβώ θα γίνει η μοιρασιά. Αυτά από τη χθεσινή συνέντευξη και άλλα πολλά βεβαίω αποσπάσματα. Σχεδόν πρωθυπουργό είχαμε σήμερα. Τον έχετε κλέξει. Εδώ στη συνέντευξη λογικό είναι να τον έχουμε. Αλλά μα άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό με τον πλουραλισμό που τον έχουμε μεγάλο. Και άμα με ρωτήσετε, εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα μέσα μαζική ενημέρωση, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Κάτσε να στο μεγάλο, περίμενα. Έχουμε μεγάλο πλούρνα στη χώρα. Πώς το βλέπεις, τι <laughs> σαν <laughs> να μεγάλωσε. Όχι, είναι που έχει καιρό να τον δεις. Πιο μικρό τον θυμάμαι. Όχι, είναι σταθερά 30 πόντους. Αλήθεια. Έχουμε μεγάλο πλουραρισμό στη χώρα. Είναι σταθερά 30 πόντους. Che vieni <Σταπόντους> είναι ο πλουραλισμό μα σύμφωνα με αυτά που μόλι ακούσαμε από το Λάζαρο, από το Παραπέντε, ο καλό Σερβετάλη. 2:11:10:80:88 το τηλέφωνο επικοινωνία. Radio Παραπολιτικά.gr -πα Το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live, μετά ηχογραφημένου οπότε θέλετε. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνοφρένιο Official, από κάτω και διάλογο να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλητά οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Καλημέρα, προστόλη μου. Καλημέρα. Είχαμε καιρό να τα πούμε γιατί ήμουν λίγο κρυωμένη. Άμα, είχες Όχι, μου είμαι λίγο κρυωμένοι. Αμα, είχε το χτυκιά. Όχι η παγιά μου και χριστέ μου, έχω καν εμβόλια εγώ βέβαια. Είπα, <laughs> παιδιά έχουν καν εμβόλια. Αυτό να μου πει. Καλή ε, χρονιά και σε, και σε σένα και στο θύμιο, αλλά θέλω να σα πω κάτι έτσι από στόλη. Έχει καταλάβει ότι βέβαια δεν αλλάζει κάτι. Μόνο ένα νούμερο αλλάζει. Δηλαδή το 21 έγινε 22, αλλά όλα τα άλλα παραμένουν ίδια. Το νούμερο ε... καμιά φορά δεν έχει να κάνει με χρονιά. Το νούμερο καμιά φορά μπορεί να έχει να κάνει με όνομα υπουργού ή προθυπουργού. Λέτε. Α, μπραβό, καλά νούμερα αυτοί, Από αυτοί εκεί υπάρχει νούμε... μια σταθερότητα, δηλαδή τα νούμερα το τελευταίο καιρό είναι ίδια Α, μπραβο, Αυτά που σκοτώνει τον κόσμο Κύριε Παρπαγιάμι, γεια Καταγγελία. Κουκουλίτσα, πείτε. Τώρα που δεν έχουμε και Μποχδάνο. Όχι, και καταγγελία. όχι τέτοια καταγγελία. Είμαι Ολλανδία. Είμαι άρρωστο με COVID. Περαστικά μου. Το λέω μόνο μου. Γιατί ξέρω τι θα μου πει. Και πάω να κάνω PCR και δεν μου ζητάνε λεφτά. Τι γίνεται τι? τι λέτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κουράζει τα γραφήτα σε καμία ε, χώρα τη Ευρώπη. Νόμιζα ότι πρέπει να πληρώνουμε περίπου 50-60 Εκεί δεν πρέπει, ποτέ, πρέπει πέρα να πέρα. δείξω ότι είσαι Έλληνα, ότι είσαι άπλα. Πε όχι, εγώ θα δώσω. Θα δώσω μάλλον. Δεν κοστίζει, δεν πήρε. Εδώ σα στον παιδί να πιεί μια μπείρα κάτι. Αυτή είναι η ωραία ελλάδα που θέλουμε. Σε σωστό. Οπότε ο άνθρωπο δεν βγαίνει και λέει ότι έχουμε ταχθηοτέ στην Ευρώπη και να πω Έχουμε φθηνέ τιμέ και στα RAPID και στα PCR. Ε, το... Βάλτε ε, το... ένα το... μπήνακα το... στην Ευρωπαϊκή ε, το... να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερο από όλου. Τίποτα, εσύ θα πει εγώ θα δώσω. Εγώ θα δώσω. Το, το, το τύπα παριά θα πει ο άδωνη είναι άλλο θέμα. Μην το σχολιάζουμε κάθε τόσο. Σε αυτό γι' αυτό, Ο άδωνη μόνο τέτοια λέει. Το θέμα είναι σε αυτού που παίρνουν τον άδενη στο σοβαρά. Και ακούν τον άδενη γενικώ. και το Skype που τον προβάλλει συνεχώς, το αγαπημένο Άσε αυτό, αυτό, αυτή εκεί κάνουν δουλειά, Άστο. Δεν ζούμε σε, σε κανονική χώρα, μάλλον εγώ δεν ζω καν σε αυτή την χώρα, αλλά Είμα. θέλω. το, συλληπιτήρια σας έχω. Τα φιλιά μου, σα αγαπώ. Όσον αφορά το θέμα με του καθηγητάδες τη ΑΣΟΕ και του υπόλοιπου αρίστου τη άπια κοινοβουλευτική δικτατορία, η απόλυτη ξεφτίλα της ολιγαρχίας στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Χαίρετε. Χαίρετε, τόσο γρήγορα, πράγμα. Τι να κάνω, αυτό. Όχι, καλά κάνεις. Αφού με, με, με πρίζει, δεν με αφήνει να μιλήσω. Εγώ σε πρίζομαι, μήλα, πέστε μαλκιά. Σου είπα. Ο, Α κα... την είπε. <laughs> Όχι, εντάξει, <χάρυκα. laughs> Είμαι οικογενειάρχης, νοικοκυριαός. Μα σου... λ... Μαλάκασεις, εγώ θα σου πω τι είσαι. Γεια σου, μα, μα, μαλά. Καλά, εντάξει, έχω μασουρώσει από το πρωί, ότι απολαμβάνω το μαμίσι του Μητσοτάκη. Γαπ***σόμαστε, Δα... ενωνόμαστε και προχωράμε. Θέλεις να σου βάλω το τραγούδι που ακούω μέσω ταξί? Βάλε. Τι πέδαρος είσαι Μητσοτάκη, τι κόμενος είσαι, τι κουκλή, πω πω μου. Α, φτιάχνω εσύ με αυτά, μπράβο. Φτιάχνω, και τι να κάνω, απολαμβάνω το γαμίξι, δεν μπορώ να το στρέψω και το απολαμβάνω, ναι. όποτε δεν σκόψω, γεια. Λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα για την Παρασκευή, θα λέω στη γενική γραμμή, θέλω να μου βάλει. Ό,τι έχουν πει το 21 αυτή του προθυπουργού τα παρατρεχάμενα τσιράκια του. Δηλαδή αν σου φαίνεται πολύ λογική αυτή η αφιέρωση. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μια αφιέρωση για σένα, ότι έχουν πει το 21 οι παρατρεχάμενοι. 32 δύο εκπομπέ αφιερώσει. Βάλει το 2, άντι, βάλει τη συγγραφέα. Γιατί πολύ συγκεκριμένο, κάτι να το βάλω. Αλλιώ δεν θα σου βάλω τίποτα. Να μου να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, βάλε μου παιδί μου το Γεωργιάδη που έλεγε ότι τι έλεγε τελευταία. Γιατί δι... πώ λένε εγώ, ε, για τον ιόνα, για τώρα. Yes. Όταν είμαστε συγκεκριμένοι, κολλάμε. Στα Γενικόλογα πρώτη. Και άμα με ρωτήσετε, εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Γκάλο, περίμενε. Είναι ο Σερβετάλης, όχι από το παραπέντε που παγώ από λάθο, με διορθώνει εδώ μια κροάτρια, το είσαι το τέρι μου Μου ναι, τα σιρέλα, αλλά δεν έχει, λεπτομέρεια είναι αυτό Τώρα σε σχέση με αυτό που ο μας με πολύ μεγάλη ευκολία επίσης ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν συνταγογραφούνται τα μοριακά και τα άλλα τεστ Πέρα από τον κατάλογο των ευρύ και μακρύ, μπορείτε να. Κι αυτό μακρύ. Μπορείτε να τον βρείτε. Μεγάλο. Μπορείτε να τον βρείτε οπουδήποτε. Ε, μου στέλνει ένα ακροατή εδώ από τη Δανία και λέει: Ο Χάρη. Σχετικά με την αναφορά που κάνατε σε χώρε που κάνουν δωρεάν τεστ, δεν αναφέρετε τη Δανία, η οποία από την αρχή τη πανδημία δημιούργησε δεκάδε κέντρα για να κάνει τεστ. PCR είτε Rapid. Και μπορεί να πας να κάνει τεστ έτσι απλά, χωρί να σε ρωτήσουν το λόγο. Δωρεάν. Μέχρι σήμερα έχει κάνει Δανία πάνω από 112 εκατομμύρια τεστ και εγώ προσωπικά λέω χάρης έχω κάνει 25. Μαντέψτε πόσο πλήρωσα, μηδέν. Στην καθυστερημένη Δανία που δεν ανήκει στην Ευρώπη γιατί θα το ήξερε ο Πρωθυπουργός μας χτες στη συνέντευξη είπε ότι καμία χώρα της Ευρώπης δεν συνταγογραφεί τα τεστ τα αμοριακά κυρίω όταν του είπα ο την Αυστρία λέει α, η Αυστρία. Αλλά δεν είναι ο κανόνα Και δεν ανήκει η αυστριακή δανεία όπως όλοι ξέρουμε στην Ευρώπη, αυτά τα πάρα πολύ ωραία και η ευκολία με την οποία λέγονται τα ψέματα για να υποστηρίξουν την πολιτική τους. Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε έναν, πώς θα το πει, συνδυασμό, συγκερασμό, τα όλα στην ίδια, στον ίδιο κουβά, κάτι που δεν μπαίνει με άλλους δείκτες, παρόλα αυτά το έκανε. Πάντω το 2021 σε σχέση με το 20 ήταν μια πολύ χειρότερη χρονιά τη πανδημία στην ως, Ελλάδα. Ως προς την, είχαμε 16.000 νεκρούς. Ω προ του νεκρού βεβαίω. Όμω, όμω, όμω ταυτόχρονα ε, έχουμε και το 82% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Ε, ταυτόχρονα κρατήσαμε την οικονομία ανοιχτή. Δεν κάναμε lockdown. Σώσαμε τον τουρισμό. Και είχαμε και μια ανάπτυξη εξαιρετικά υψηλή η οποία θα ξεπεράσει σίγουρα το 7%. Ταυτόχρονα ναι. Θελήσαμε πολλούς νεκρούς. Δεν όμω, Είχαμε ανάπτυξη, είχαμε την οικονομία ανοιχτή και είχαμε και τον τουρισμό. Τα όλα στην ίδια ε, ευθεία. Μπαίνουν αυτά στην ίδια ευθεία. Οι δεκάδες πια, χιλιάδες νεκροί, 20, ένα μισό, 22 πόσο είμαστε και θα ανέβει αυτό, το ξέρουμε όλοι, μαζί με τους άλλους δείκτες τη οικονομία, την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την ε, ανοιχτή αγορά. Μπαίνουν αυτά. Μπορεί κάποιος να τα βάλει στην ίδια κατηγορία και να τα βάλει αντιπαραθετικά. Ναι είχαμε νεκρούς όμως είχαμε αυτά τα άλλα. Το ακούσαμε και αυτό. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί είναι ίδιον όπως λέμε των αρίστων να κάνουν τέτοιους συνδυασμούς. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Ερώτηση: Κουκλάκι τσολιά βγάζετε στο site. Α, όχι, αλλά ωραία ιδέα. Θα το αγόραζε? Εύκολα, πλάκα μου κάνει. Έχω εδώ και τη γυναίκα και θέλει τον τσολιά να τον κρατάει στα πόδια τη. Α, φουσκωτώ τσολιά θε εσύ με τρύπε και τσιτσούνια. Μικρό, μικρό χνοδωτό, ξέρει ρε παιδί. Α, μα και εσύ πόσα θα γι' αυτό. Εσύ πώ θα το πουλάγε. Δεν ξέρω εσύ πόσα θα δίνε. Το deal έτσι θα γίνει. Είμαι σε θέση ισχύω αυτή τη στιγμή. Κάντο με το μέτρο. Πόσο? Κάντο με το μέτρο. Βγάλε τιμή με το μέτρο. Εσύ θα πει πόσο θα Σου... 10, ευρώ το μέτρο. 10 ευρώ το μέτρο. Ναι, σου κάνει. Λίγα είναι, δεν βγαίνει. Α, λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι λίγα τα μέτρα γι' αυτό. Α, α ωραία, φίλε, ζημιά. Εντάξει τώρα. <laughs> να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε, φίλε. Τώρα που ο συνάδελφό σου συνάδελφος, λέμε, ο Μπογδάνο δεν θα βγαίνει ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε στην τηλεόραση. Πού θα βγαίνει για να δίνει κόσμο. Δεν ξέρω. Ελπίζω σε κάποια εκπομπή στο YouTube να έχει ένα κανάλι δικό. Δεν... Μην χαθούν τέτοιε φωνέ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Α... Ναι, χέρατε. Γεια σα. Καλή χρονιά. Θα φανεί, εντάξει. Αν κρίνο το γεννάρι που δεν τελειώνει, δεν ξέρω πώ θα είναι το υπόλοιπο. τον φέφαγε στον ρε φίλε, να πω μου και πιασί και ο άλλο. Πώ το φάγατε ρε, ρε, άτιμε; Πώ τον φάγατε! Καλά δεν είχαμε και καμιά ώρα εξ τέλεια τώρα, <laughs> συγνώμη. <ε>. Δηλαδή προσεγούμε <laughs> τη διατροφή μα. Έχουμε κόψει τι μακέ και την τρασί. Κα <laughs> σου πω, έμαθα τώρα τη μεταγραφή την καινούρια, δεν έχει ενημερωθεί, θέλετε. Τια. Καφεντρικό την ημερωθή, φαίνεται. ,τι έκανε, φαίνεται πλεύρη σε θέση το έ. Α, γονόζα κιρανάκι. Πλέβ, τον... ακόμα Όχι, καλύτερα. Το μπαμπά Το γιο. Ah, ακόμα <και> καλύτερα. <laughs> το παπά, θα περάσει εκεί που φεύγει τώρα με το παπά. Να σε ρωτήσω, μήπω εκεί κυκλοφορούσε εκεί μέσα είδε με καμιά μπλούζα περίεργη και κυκλοφορούσε σε είδε και την έκανε. Και έβαθε κεφαλικό, μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, είχα στείλει δύο μπλουζάκια, δεν ξέρω αν τα πήρατε εσύ και ο Θήμιο. Τα σέσαι σε πέ. Μήπω τα φόρησε και το είδε. Λε δεν αυτά, ε, μπορεί. Να σου πω, αυτή ήταν ο σκορπό μου, αυτό ήταν έτσι. να άρα, άρα το πέτυχε. Άρα καλά άρα, πήγε. Άρα 33% εγώ, εσύ και ο Θήμιο όλοι μαζί το αποφαίγαν. Χαρά Ελληνοφρένια Ήδια Επιτέλους ρε φίλε Επιτέλους ρε αποστολή Να σου πω κάτι στα γρήγορα Αρχικά Πούλιο ρουθιάνε Χαρούμενοι όλοι Δεν είναι σωστό Εδώ. Δεν είναι σωστό Δηλαδή ττάξει, Μη ττάξει. χαιρόμαστε με το δράμα του άλλου Ο άλλος ναι. είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή Το δράμα που περνάμε Όχι εμείς δεν είμαστε αυτό το Εμείς είμαστε όχι, Το κλέμε <laughs> Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Το παλικαράκι που βγήκε χθε και κάνει τι δηλώσει, προχτέ, που κάνει τι δηλώσει έξω στην Καλυθέα που είπε για την Κούβα, που πέφτει όλα αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλέ απολύσει τα τελευταία χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι λιπέστατη και πηγαίνει σε ένα σωρό κάρο βλακίες Το ξέρετε ότι στην Κούβα υπάρχουν 13 με 14 ημέρε που δεν έχει υπάρξει ούτε ένας νεκρός Είναι φιλαράκι μου, έχω το τηλέφωνο του. Άμα μα το δίνω, επειδή ασχολήτε και με ταινίε και με τέτοια και τον γεντάσαμε λέει, θα το ή να του πίσω ότι τον παίρνω στο γραφείο του ή οτιδήποτε. Ή ο, ναι. Το, Τώρα αυτό δεν ξέρω, ρε. φίλε ή ο Τιγκουστάρη και το παιδί. Να είναι. Να, να, να θέλει, ε. Ναι, ναι, ναι. να θέλει. Όχι, χωρί. Ό,τι θε, θες Ά, το δίνω και τον εγγλεντά. Εμεί. Όχι, Άστο δεν θέλω. Με ανθρώπου. Δεν θε. Άστο να βγαίνει τον Εβαγγελάτο μόνο, ωραίο σου. <laughs> Καλά. Εδώ χαιρόμαστε. Έγινε. Έγινε. Έλα, Γιάννη. Άντε, καλή χαρά. Τι κακό είναι αυτό που μα βρήκε όλοι. Τι κακό είναι, αποστόλη. Αχ, θα αναγιαχτυπάνε οι καμπάνε στο χωριό. Εδώ ο κόσμο χάθηκε. Τι, έγινε. Τι, θα, τι θα κάνουμε χωρί το, το φίλο, το ποδάνο. Α, αυτό το δράμα. Ε, ε, υπάρχει άλλο. Άστο αυτό τώρα, mm. εντάξει. Υπάρχει θρυνούμε. Δεν θέλω να, να κοηδέψω, <σφυριανά> θρυνούμε. Το άκουσα, το άκουσα. Στο... Κλέει η μάνα <σφυριανά> μου στο μνήμα που λέμε. Αυτή είναι η φάση. Τι να σου πω Yes, please go on. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Και Θα τραβήξω τις κοτσίδες μου για να πιαστεί σαϊτέ γεια σας, ε, έχω Πέος και Μούση να πιαστεί σαϊτέ άχου θα ξεσκίσω τα πλυκιά μου να ανέβεις απ' τη νησμονιά Ρουβιάν ε, πογδάνε μου Θρυνούμε όπω έχετε καταλάβει. Τελευταία μέρα τον είχαμε εδώ, αποχαιρετιστήκαμε. Δάκρυα, συγκίνηση. Ήταν μια ιστορική στιγμή για την ιστορία του ραδιοφώνου. Αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ και απαλύνει τον πόνο μα, νομίζω και τον δικό σα, ότι αφιερώνεται και αφοσιώνεται πια μόνο στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα να υπηρετήσει το έθνο και την πατρίδα, όπω πρέπει. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ε, πάμε να ακούσουμε τι παραγγελίε, όπω κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα την Δευτέρα. Γεια σα. Να σα ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Ε, σελο του Χάρι Κλίν, το Μονομαχία στι Έρε Μάντρε. Έχει ένα ωραίο σημείο όπου υπάρχει ένα μήνυ διάλογο μεταξύ του Γκαούτσο Κότσο και του Αντρίκο. Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο, Γκαούτσο Κότσο. Όπου ο Γκαούτσο Κότσο λέει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι συντόμω θα δικαιωθούμε εντό το πολύ τη επόμενη 20η όλα τα σημερινά σα προβλήματα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει. Οπότε κάνε ένα ωραίο πάντρεμα εκεί πέρα. Με το επόμενο το τελευταίο μίλι, τι επόμενε δύο εβδομάδε που θα είναι κρίσιμε, αλλά που θα βγούμε από το τούνελ, δεν ξέρω Καταβγαίνουμε κάθε τόσο από την πανδημία. Και μετά έχει και το Αντρίκο κάτι ωραίο. Αντρίκο, τελπάσο, Αντρίκο, τελπάσο, Αντρίκο, τελπάσο, Αντρίκο, τελπάσο. Μου ότι αυτά είναι παραμυθία τη Χαλιμά, Λαϊτί, Ερε Μάντρε, Δεν θέλουμε υποσχέσει και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι θα έρθει και θα δέσει ωραία αυτό ο διάλογο με τι δηλώσει τη ωραία τη κυβερνησάρα μα για την πανδημία και το τελευταίο μίλι και όλα τα ωραία σχετικά. Όταν λέμε μίλι, εννοούμε μίλι-βανίλι ή του Κυριάκου, αυτά τα ψέματα. Miss you. Όχι, το πράσινο μίλι, αν θυμάσαι. Αυτό που διανύουμε συνεχώ εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Το θυμάμαι το μίλι Βανίλη, δεν θυμάμαι το πράσινο μίλι. Λοιπόν. Έλα, <laughs> νομίζω ότι είναι accurate. Έλαγε. Accurate, με ανάρημο. <laughs> Πρέπει να περάσουμε και από αυτήν την δοκιμασία. Αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι δεν βλέπουμε απλά το φω στην άκρη του τούνελ. Βλέπουμε το τέλο του τούνελ. Κατ' όμεντο! <laughs> Είναι σχεδόν βέβαιο ότι συντόμαστε να δικαιωθούμε. Θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι... Οι επόμενε μέρε και εβδομάδε είναι κρίσιμε. Εντό το πολύ τη επόμενη εικοσαετία, όταν τα σημερινά σα προβλήματα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει. Όμω είναι και το τελευταίο μήλι προ την ελευθερία. Αυτά είναι παραμύθια τη χάλι μα, λαετήσια ρεσμάντρε. Δεν θέλω με υποσχέσει για το αύριο, θέλω με έργα για το σήμερα. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Πάνω φουτιέ σε βόθορο με εικόνε. Βρώμα να μην connota τα me μου με elona ginoros san americanos we need to break down the walls maresista crifa io mi troffano nicoli nicoli capitani de retili choreña vola che calibro mia choreña vola che Ωραία. Θέλω να βάλει τον Γεωργιάδη αυτά που έλεγε για τα PCR: ότι είναι πιο φθηνά κτλ. Και, και αυτόν από τον Πειραιά που θα τον ελεπιδιάσει, και τον άλλο από τη μαγούλα που θα τον εγκαμίσει. Α, είσαι μεγάλο σχέδιο, κατάλαβα. Έχουμε φθηνέ τιμές και στα Rapid και στα PCR. Ε, το Βάλτε το το ένα το... πίνακα το... στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότεροι από όλου. Αλλά μα Λ... λέει Αν η κυβέρνηση το... επιδοτήσει Rapid για όλο τον πληθυσμό, ασταμάτητα και για πάντα, είναι δισεκατομμύρια. Και θα χροκοπήσουμε, θα έχουμε Smonius, αυτό θέλετε. Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, θα σου τον κόμπλο λιπηδιές, το ξέρεις. rapid είναι, επαναλαμβάνω, το φθηνότερο στην Ευρώπη. Τελεία. Έχετε καλή κυβέρνηση και έχουμε τη φθηνότητα την Ευρώπη. Καρητήρια για την ψήφαση και την εκλογή σας. Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες. Let me tell you what I need to get I Papaki vai stay with the mia. I'm by the papagi, stay Θέλω να βάλει τον Σχοινά, τον Έλληνα, τον Ελληνάρα που μα εκπροσωπεί στην Ευρώπη, εκπροσωπεί μάλλον την Ευρώπη σε εμά. θα τον εκεί που έλεγε για τα εμβόλια, ότι υπάρχουν φάρμακα, αλλά πρέπει πρώτα να ξοδέψουμε τα εμβόλια για να οικονομήσουν οι Pfizer και οι άλλε εταιρείε που εκπροσωπεί η κυβέρνηση και όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, θα τα έχουμε να κάθονται τα εμβόλια. Βεβαίω, να πάρετε όλοι ένα εμβόλιο στο σπίτι σα να έχετε. Να το αγοράσετε, ενώ όχι έτσι. Είναι λάθο τη κυβέρνηση αυτό που κάνει. Πιο απ' όλα. κάνει πολλά λάθη. Ότι τα εμβόλια έπρεπε να τα έχει βάλει στα παγκάκια που κάθεται έξω ο κόσμος με το που θα κάθεται να μπαίνει κατευθείαν στον κόκλο για να... Να ορίστε, πάλι μπροστά ο μην... ουρηγόρης Πετράκος. Να τα. Για να μην τα αντιδρά. Κάποια στιγμή μέσα στο χαρτοφυλάκιο το ευρωπαϊκό θα πρέπει να βάλουμε και τις θεραπευτικές ας πούμε επιλογές. Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο λεπέδι μου! Έχουμε ήδη ε Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μαζική αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο φωτοθεραπευτικών ουσιών. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει όταν πια βγαίνουμε προ το τέλο των εμβολίων. Πούλα μου, θα τη κρέα! Η παπαλλαμπρένα Τι λέτε, Θα ειδεύει δωροσυχέδι. Oh. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμάνει. Κόσμε μου, κόσμε μου! Λοιπόν, τι φάρσαμε το λίκο τσουάλες; <Λου> Το είμαστε; Όχι. Έλα με το νεμολόγιο. Μην καλή; Με το νεμολόγιο; Ναι, ναι, το νεμολόγιο. Μα κάναμε κάναμε συγκεκριμένα διβλή. Δικιά μου φάρσα; Ναι, ναι, το αυτού λίκου. Ας το διαλύσουμε. Καλά, θα το δω. ο Αποστόλη. Ναι, ναι. Γεια σα κύριε Αποστόλη, μπορείτε να μα κάνετε ένα καλό. Τι. Να κατορθώσετε να σταματήσει το ανεμολόγιο που βάζει εκείνη τη στριγκλιά του. του αού, του λύκου. Του λύκου, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Και τι σα πιάζει, νομίζετε ότι είναι από το παράθυρο απ' έξω. Ε, προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι ωραίο και δεν ξέρω τι και ξαφνικά μα κόβεται η αναπνοή. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Τι απάνθρωπη κατάσταση είναι αυτή από τον κύριο που την επιμελείτε. Είναι κακό. Κάκιστο. Είναι κακούλη. Τι να του πω. Κάντε κάτι να τη σταματήσει αυτή την κραυγή του λύκου με στα άγρια μεσάνυχτα. Αρκετά βάσανα έχουμε πλέον. Και τι ακούτε την κραυγή του λύκου και τσίσα? Όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει ακόμα. Απλώ μου κόβεται η ανάψα. Θα του πω να τη βάλει διπλή. Όχι. Για να βγουν και τα τσίσα. Όχι, να τη βγάλει αυτή τη φωνή. Δεν ξέρει τι είναι το διπλό. Σε ξαλαφρώνει. Κοιμάσαι το βάτη να σηκωθεί για κατόριμα. Θα τα βγάλει όλα από την αρχή. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται να βγάλει τη φωνή του λύκου. Θέλετε να βάλουμε γουρουνάκι, τι να βάλουμε, τι προτιμάτε. Άρα, Όχι πρέπει να μπει ζώο αναγκαστικά Ποιο ζώο προτιμάτε να βάλουμε ελάφι πώ κάνει το ελάφι δεν ξέρω Να μας βάζει το λύκο να κραβγάζει έτσι Τι του χρωστάμε Τι θέλετε λεπού, πού κότα Όχι τίποτε από αυτά Πρέπει να μπει ένα ζώο Να θέλετε να μου κάνετε σε ένα ηχητικό να το βάλω Κι εγώ μετανάστες και εξόριστος ήμουνα μαζί σα. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος 6 μηνών από τη φούτα Ουλί καμ Και βγατώ παραγγελιά για την Παρασκευή προς μνήμη του τημάρα του Πανούσι στις 13 του που κλείνουμε 4 χρόνια θέλω το 10.000 βατ το τραγούδι του. Όχι, αλλά τραγούδια για το μεγαπλύθος Τσίχλο τραγουδάκια χωρίς μακιά και ήχος όλα τα τραγούδια, μονάχα για σένα, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου, για σένα. Για σένα με τα μαύρα, τα στράς και τα καρφιά, τα γκάθινο στεφανί, τα ρέιμπαν Πάσε ένα και λέει μου θα βγω στο Βολγοθά. Να κάνω συναυλία με γυφθολαϊκά. Χέντριξ και καζατζίδι δέκα χιλιάδε βάθη. Να κλάσουνε πατάτε, σημάτσι και τα μάτ. Ναι, γεια σα. Μια αφιέρωση για την Ιμπαραστήρι θα μπορούσα να έχω, παρακαλώ. Βεβαίω. Θα ήθελα να βάλετε την κυρία Μενζόνη να μιλάνε, και όταν θα απευθύνουν το λόγο και την καλούν με το όνομά τη, να βάλετε το στίχο που κάνει ρήμα από το τραγούδι Ολέθριο Ρήγμα ΜΜΔ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Το ΜΜΔ δεν ξέρω τι σημαίνει, με ενοχλεί όμω το υπονόημα ενό του. Έχει τρει θελήτσε. Καταλαβαίνω. Κύριε, πάρετε... Δεν πιστεύω να είναι αυτό που μα ενώνει. Μη γραμμπονι, Όχι. Α, εντάξει. Αλλά όταν σουρώνει Α, ή όταν σουρουπώνει Η μεγαλώνει Με το λεμόνι στο μπαλκόνι. στο μπαλκόνι Αυτό, μ' αρέσει. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε Πούσι Και θεωρώ ότι η κυρία Μενζόνη είναι μια αποτελεσματική υπουργό. Το να βλέπει λίγο και ο επισκέπτη το καμένο κάτω δεν είναι και κάτι τρομερό. Mm. Και θεωρώ ότι η κυρία Μενδώνη, Μπάτση, γουρούνια, γουρούνια, γουρούνια. είναι μια αποτελεσματική υπουργό. Εκτό κύριε βουλευτά, αν εσεί αμφισβητείτε πέρα από τι ικανότητε και το ήθος του λιγνάδι. Και θεωρώ ότι κυρία Μενδώνη, Μπάτση, γουρούνια, γουρούνια, γουρούνια, γουρούνια. Είναι μια αποτελεσματική υπουργό. Το λιγνάδι πέρα των όλων των άλλων μα εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Και θεωρώ ότι κυρία Μενδώνη... και ό, τα χτίσω, Δε ούτε την παρυπόπη, ούτε μας. Είναι ανήκανη, γαμιά γαμιά. Oh. Κάνω τα παιδιά μου, Τα παιδιά που είναι 5, 10, 15 χρονών Γράφει ο Το που Είμαστε αφείρω στη θέλω το Λουκιανό και που βαδίζουμε κύρι, αλλά θα λες ο μινάς με την ανέτα, που το, το κόλλησε ο Χριστάκη με δέτα, τα ρήματα βάλει, το κόλλησε, και κόλούσανε". Εσύ το είπες τώρα. κόλλησε καταλαβες; Να, bravo. Δέξτε, θες τη διά μου τη φωνή, δίνει, η να ο με την ανέτα. Μου. <laughs> θα το πω εγώ, θα το πω. ο με την ανέτα. Τι λέει μετά; και Που κι εγώ τώρα, Που να κι εγώ. Μπράβο. Και όλο με τον του Τρελό που κόλλησε ο Χριστάκης με την ΤΕΤΑ και κόλλησε μετά και τη ΖΟΖΟ κόλλησε ο Μιχάλης με τη ΖΕΤΑ που κόλλησαν μετά και τη ΖΟΖΟ το λέω για να τελειώνουμε Bam -bam -bam -bam, έγινε η βαριέσαι να την κάνεις μου φαίνεται δεν θες να πάρει δεν ΖΕΡΠΑ και της σου. θα στο κάνω βρε μαλα*** ε ε ε με το, Δήμο το τρελό. Κόλισο με τη ζέτα, που μετά και τη ζωζό. Κόλισε. Τη Μάρι με τον Άρη και το χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη και Κόλλησε Ξανά Κόλισε. Η Μέρι ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα που την τη Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρι και που κάποτε τη κουστάρα κι εγώ Συγγνώμη γιατί βήχω Εδώ κρύο παπλό είναι Όλοι έτσι λέμε Για χαρά! Για πέρι σου την Παρασκευή. Δώσε. Θέλω να βάλεις το γονίδι, αυτά που λέει τα δικά του εκεί, και να κάνει ένα ωραίο μίξ με τα τραγούδια του, όπω ξέρει εσύ. Οκ, okay, έγινε. Να βγάλει. Για χαρά! Για χαρά! Yeah. Να μην σου πω τι έχω δει, θα μου πει είχε πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου. Ε, σε πιστεύω ρε φιλαιό. Πολύ καθαρό. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα. Στη θάλασσα, όταν ήσουν αστοί. Όχι, στο διάστημα. Έχω πετάξει μαζί Στο διάστημα Ρε καλιά Τα σημάδια να πιάνεις Αυτό που έχω ακούσει από σένα για τον Άγιο Στέφανο Αυτό το είδα όταν ήμουν 7 χρονών Τον είδα μπροστά μου που ήρθε να με αγκαλιάσει Και φοβήθηκα και βάλα τις φωνές και θυμάνα μου πούμε. Μάνα Ένας τρελός μπίνε στη πόρτα Κουνάω αντικείμενα, χαρτιά και αυτά από μακριά, ναι. Με την ενέργεια? Ναι, ναι, έχω. έχω Πώ το λένε αυτό, παιδί? Βιοενέργεια. Είναι ο συγχρονισμό τη κοινότητα σε μια ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάρτηση. Δηλαδή, αν σου κάνω στο κεφάλι έτσι, το μυαλό σου μέσα θα κουνηθεί. Σταμάτα! Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Αφού που μα ακούνε και με ξέρουν, ξέρουν. Σου έχω εμπιστοσύνη στα μάτια μου. Εγώ δεν το λέω για να μου έχει εμπιστοσύνη. Με ρωτά. Ναι, Και λίγα τι είπε. Είμαστε Έλληνες! Είμαστε η Ελλάδα! Λέω Έλληνας! Παρακτηρίζω τις νεκρινές! Συγλώσσα! Πίστευσα στο από την πρώτη στιγμή. Εμένα μου αρέσει το 8 αρνί. Κύριε Τσίπρα, Κύριε Μητσοτάκη Αμποστόλη Έλα. Έλα καλή χρόνια Όπως θυμάμαι που χάσαμε τον ναήμνηστο τζιμάκο Οπότε νομίζω πρέπει σε αφιερώσει Να βάλεις το μπανούσι Με την, ε, ε, όπως κάνει, την ελληνοφρένεια στο εορήλμο Το βάζω στο ζητό κάθε χρόνο γιατί αξίζει Φάκα, τίτας, μου, πιάσε, τη oh! Oh! το τσουκ με τη λατέρνα. Μου, το Παρίσι, μα να με έχει τα λόγια του Γκέτε. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπεροπρότυποι δεν γίνεται. <ΣΣ>